Ο μηγares de ni vasiliaton uranon, antropoico despoti, ostis exilte namaproemistosas de ergatas iston ampelona avtú. Συμφωνisas de metaton ergaton, ec dinario tinimeran, apestilen avtus iston ampelona avtú. Que exelton peritritinoran, idenalus estotas ente agora argus. Και εκίνης είπεν, «Ι πάγεται και ημίς ιστον αμπλώνα, Και οιαν η δίκειον δόσο Ήδε απίλτον, «Παλίν δι εξέλτον περιεκτίν Και ενα ώραν, επί ίσεν ο σαπτός». Περί δινεν δεκατίν εξέλτον, ευρεν αλούς εστώτας Και, λέγει opsia stegenomenes ο to ke miston apoton eos ton proton el tontes ke el te ke ούτε οι έσκατοι μίαν ώραν επίησαν, και Ιησούς αυτούς οι μην επίησας, της βαστάσας η το βάρος της ημέρας και τον κάψωνα. Όδε, αποκρίτησεν οι αυτον είπεν, «Επέρε, ούκ αδικώσαι, ούκ η διναρίο και το ούκ ούτω σέσονται οι εσκάτι πρότι, και οι πρότι εσκάτι. Μελον de Camatitas Ισούς Ιεροσόλημα, παρελαβέν τους το δεκαματιτάς κατι και εν τει οδό υπεν αυτις, και ο του ανθρώπου παραδοτήσετε τις αρχιρεύσεις και και Τότε προσύλτην αυτο η μύτρ των βιών μετά των βιών αυτοίς, προσκυνούσα και αιτούσα τη απαυτού. Όδε «Τι τέλεις?» Λέγει αυτοί, «Ηπέιεν κατήσω και εν Λέγει αυτής, «Το μεν ποτήριον μου πιέστε, τότε κάτισε ke μου και εξεβονήμον ουκέστηνε μονδούνε, αλλά ίσι τιμάστε υπό του πατρός μου, και ακούσαντες οι δέκα, ή γανάκτησαν περί των δύο αδελφών. και οι αλλά ως αν τέλει εν ημην μεγας και νέστε, έστε ημον διάκονος, και ως αν τέλει εν ημην είναι πρότος, έστε ημον δούλος. Ως πρόβιος του ανθρώπου ούκυλτε εν διάκονιθήνε, αλλά διάκονισε, και δούνε την ψυχήν αυτού λίτρων αντίπολων. Και εκπορευόμενον αυτον από ηεριχό, ηκολούθησεν αυτο Kirie οι ελεύθεροι δημοσιογράφοι του Ελληνικού Συνεδρίου του Ελληνικού Συνεδρίου του Ελληνικού Συνεδρίου του Ελληνικού Συνεδρίου του Ελληνικού Συνεδρίου του Ελληνικού Συνεδρίου του ο Συνεδρίου του Ελληνικού Συνεδρίου του Ελληνικού Συνεδρίου του Ελληνικού Συνεδρίου του Ελληνικού Συνεδρίου